Ωραία, λοιπόν, και έτσι έχουμε ολοκληρώσει τι παρουσιάσεις ε, και πιστεύω ότι είναι η στιγμή τώρα που μπορεί να ξεκινήσει διάλογος, μπορεί να γίνουν ε, ε, ερωτήσεις ή και σύντομοι στοποθετήσεις, έτσι ώστε να μιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι θα ήθελαν να μιλήσουν ε, και πιστεύω ότι αυτό που έχει νόημα σε αυτή τη την, την είναι η δυνατότητα, όπως είπαμε, ζύμωσης και διχτύωσης. Αυτό που υπάρχει πίσω από όλα όσα έχουν επιδιχθεί είναι η δυνατότητα για ε, δημιουργία διαφορετικών συνειδηλικών Έτσι Δηλαδή αυτό πρεποθέτει για να σημαίνει όλα όσα στις Άρα, λοιπόν, όποιος... Ε, Θα να σα πω γιατί έχω έτσι εδώ. Εγώ η αλλά είμαι, το τελικές, είναι τα τελευταία χρόνια καθηγήτρια στο σχολείο. Mm. Και φέτο μου αναθέσανε για πρώτη φορά να κάνω ένα μάθημα που λέει τη διαχείριση φυσικών πόρων. Mm. Αρχίζω λοιπόν να το βιβλίο για να το mm. και Στο δεύτερο του βιβλίου, Λέει ότι η θέρμανση του αθλητικού του πλανήτη είναι περιορισμένη, συγκεκριμένη. Δεν ξέρουμε πόση είναι, αλλά σύμφωνα με τι ενδείξει την έχουμε υπερβεί. Εγώ λοιπόν, εκνευρίστηκα διαβάζω αυτό το πράγμα και το έβαλα στα παιδιά ω ερώτημα. Αυτό λέει λέτε, Μυλίο, συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Τα παιδιά που μίλησαν είπαν ότι μάλλον έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει. Και ήταν πεισμένα ότι αυτό συμβαίνει, ότι ο, ο πλανήτη δεν, δεν μα χωράει όλο. Επίσης και αν αυτό είναι αλήθεια, το της Ότι κάποιοι πρέπει να Οι Κινέζικα, παράδειγμα που είναι πολύ <laughs> Ή μετά πούμε, οι ή οι που δεν τους αρέσει. Απέναντι σε αυτό, το μόνο που είχα να τους πω εγώ, ήταν να τους μιλήσω για την αποανάπτυξη. Και για αυτό σήμερα εδώ για να περισσότερο υλικό. Του είπα λοιπόν ότι υπάρχει εναλλακτική λύση, ότι δεν είναι ανάγκη αυτό το πράγμα πούμε, να μεγεμφύνεται συνεχώ το οικονομικό μοντέλο, ότι για όλου υπάρχουν πόροι στον πλανήτη, αρκεί να του διαχειριστούμε σωστά. Και έχω χαρεί πάρα πολύ με αυτά που άκουσα σήμερα, γιατί έχω πραγματικά πολλά να του πω και ήθελα να του πω, να του δείξω, να μπω στι σελίδε, να του τα δείξω, να, να τα φέρω τα παιδιά ενδεχομένω, αν μπορέσω να πάρω άδεια σε χώρου που θα. ή να έρθει κάποιο, στο σχολείο να μιλήσει και επίση, αν μπορούσα να πάρω άδεια. Και έχει εμπλουτιστεί πάρα πολύ το μαθήμά μου, και έχω επιχειρήματα. Αυτό που δεν έχω, σε αυτό που δεν έχω καλυφθεί είναι ότι όταν μιλάμε σε πλανητικό επίπεδο, δεν μπορώ να μην πω για την Αφρική. Α πούμε, δεν, δεν μου απαντιέται πώ θα λυθεί το πρόβλημα σε πλανητικό επίπεδο μέσα από όλε αυτέ τι πολύ καλέ οικοκοινότητε, ξέρω εγώ, και τι πολύ καλέ κινήσει. Και νομίζω πω επειδή και το θέμα τη συζήτηση είναι αριστερά και από ανάπτυξη. Θα έπρεπε να μιλήσουμε λίγο για το πώς θα είναι έτοιμα τη αριστερά και των κινημάτων ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης συνολικά και όχι μόνο αυτό που μπορεί να κάνει ο καθένας διαφορετικό δηλαδή στον χρόνο και την ενέργειά του. Αυτό είναι το δηλαδή, ερώτημα που θα ήθελα να βάλω, αν είναι να βάλω ερώτηση, λοιπόν, λοιπόν. λοιπόν. για να βοηθήσω λίγο και λοιπόν, καταλαβαίνω ε, πώ το ότι το θέμα της ίδισης δεν είναι αριστερά και από ανάπτυξη. Ήταν Σήμερα είναι, όχι. Σήμερα είναι θεωρία και πράξη. Μάλιστα, εντάξει. το αλλά... Δεν μπορούσα να έρθω χθες. Η αυτό το η λεγγύη πιάνει. <ΣΣΣ> ε, τα πετάγματα που έχει από ανάπτυξη, σαν οικονομική θεωρία, σαν κοινωνική θεωρία, σαν πολιτική θεωρία, όπω θέλει να πει, δεν μιλάει για μια κούρσα που ξαφνικά ξύπνησε και λέει Αχ, ah, δεν θέλω να στελνώνω τα παιδιάκια, δεν θέλω να σπάζω τι αγελάδε να κάνω κάτι διαφορετικό από το πίσω από το παγίδι οτιδήποτε. Δίνει μια απάντηση και σε τοπικό επίπεδο και σε πολύ μικρό και σε προσωπικό επίπεδο, βάζονται μπροστά το αξιακό την ισορροφία με την τη φύση και μια αντίληψη διαφορετικά, όχι ανθρωποκεντρική, αλλά ως κομμάτι ενός συνόλου των συστημάτων, συστημάτων, συστημά, σχέση που βλέπετε με αποτέλεσμα από μόνο του να μπορέσουν να σου βγάλει μια σκέψη μια λογική και μια αντίληψη, ότι δεν είσαι εσύ ο μάγκας που εντάξει είσαι γύρω από τις μεγάλες λύμεις που λένε μεσόγειο και έχεις τις <κυκλή> Εμείς αντιλαμβανόμαστε τουλάχιστον ότι είναι, είναι ξεκάθαρη η ιδέα ότι είμαστε σίγνω. όλοι κομμάτι της κοινωνίας. Και το ότι οτιδήποτε κάνουμε έχει κάτι αντίκτυπο. Ωραία, Οπότε ακριβώς και αυτό, σαν λογική και σαν προσωπική ακόμα θα πρέπει όταν ανάγουμε τον διακόπτη να μην σκέφτομαι μόνο την υπηρεσία που λαμβάνω, που είναι το φως. Βέβαια και από αυτό μπορεί να γράψω, μπορεί να κάνω την αλλά τι έχω προκαλέσει εκείνη τη στιγμή, Πήγαινε στην πελεμαρίδα αυτό το δραστηριότητα στην Κοζάνη. Εντάξει, εγώ τι μπορώ να κάνω για να αλλάξω, Αν με μπουνάει αυτό το κομμάτι. Οπότε νομίζω ότι σίγουρα πετάει σαν λογική από ανάπτυξη το νότιο Μαρπάτια. Την ιδέα ότι δεν γίνεται το κλειδί μου, Δεν έγινε το κακό, δεν με απασχολεί. Αντίστοιχα, είναι μια πιο ολιστική προσέγγιση. Το, το, το κομμάτι με τι ανισορροπίε που δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο είτε αυτές είναι πολιτικές, είτε είναι οικονομικές, είτε είναι κοινωνικέ, έχουν άμεση σχέση με τη φύση και με τους πόρους. Το ότι εμείς, ας πούμε, γουστάζουμε να έχουμε έναν δονητή και από χρυσό και διαμάδια, αυτό σημαίνει ότι αυτό ο δονητής έχει πάρει από το αγαπητοδοτικείο, ξέρω εγώ, στην Αφρική, μέχρι το χρυσό από την Αλλάσκα, και κάτι έχει δείξει το κυφαίρι να το χρησιμοποιήσει. Αυτό το θέμα είναι μεγάλο. Ωραία. Οπότε ε, σίγουρα κάποιο ο οποίο προσπαθεί να πει μια λύση σε προσωπικό επίπεδο στην Αθήνα ε, σίγουρα δεν θα σκεφτεί. Α, ok, από την ανάπτυξη γράμμα, θα έπρεπε και το, ο άλλο το χωρτιέ στο Μάλι. Ας πούμε. Θα να κάτσουμε να του πω τι είναι από ανάπτυξη. Όχι. Αν εγώ μπορώ μέσα από το κομμάτι τη ισορροπία ανθρώπων και φύση να μπορέσω να πάω ακόμα και στο Μάλι και να του κάνω τη ζωή του πιο εύκολη με απλού και έξυπνου τρόπου που θα κάνουν την κοινότητά του να δουλέψει ακόμα καλύτερα και να είναι, να είναι μια ωραία ποιότητα ζωής ε, αυτό θα πρέπει να το κάνεις οπότε νομίζω ότι το πρότωμα που έχει η Αβανά ξείνω ότι είναι μια ιδέα για όλους αλλά... ανάπτω να μην πω σας σκέφτευε Στο έργο σας δυνατότητας, ο πλανήτης Είναι το μεγάκι καραπέλα γελούς που πληγιέται και λέγεται δεν χωράμε. Το λέω με πειρά. Τι είναι η ανάγκη λοιπόν για το πολιτικό, τι είναι η έχει αέρα. Συνταχιστό, ενέργειο. Νερό. Α πάρουμε τον αέρα. Εντάξει, έχω αρκετό αέρα. Αν δεν είχαμε το συγκεκριμένο σύστημα που είναι ο δεν θα είχαμε πρόβλημα. Πάει αυτό. Είναι λοιπόν που επιλέγει αυτό το Έχει αυτή την ενεργειακή Α πάρουμε θέμα του πληθυσμού του ως χώρος, εάν το, το της γης, χωράει στη πολιτεία, στη φόλος, φόλος. Άρωση, η πολιτεία της κατηφόρια. Υπάρχει χώρος. Αρρώσιμη γη. Το μεγαλύτερο μέρος της αρρώσιμης γης, τη χρησιμοποιείται για, να, για, να, για τη καλλιέργεια Σόγειρας, για να εκτρέφονται τα, τα Μοσχάβια για να τα κάνουν κάπου Το μεγαλύτερο μέρος της αρρώσιμης έτσι ενέργειας που παίρνουν τις εωτικές και τι ιδιακές ενέργειε, υπάρχει τερμική ενέργεια, η οποία μπορεί να καλύψει τον πλανήτη πάρα, πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, θέλω να προσ... σου πω ότι δεν είναι σωστό. Επιστημονινάμε, σωστό. κάποιο να λέει ότι υπάρχει πρόβλημα υπερπτυσμού και στην ίδια στιγμή... Διά. Ε, σχολικό βιβλίο. Ναι, ναι, μπορείς όμως στην ίδια στιγμή να λέει σε σχέση, σε σχέση με ποιο σύστημα, <συστά> με ποιο σύστημα πόρων. Έτσι. Δεν μπορείτε να, να, να λες γενικά ότι υπάρχει πρόβλημα διαχείρισης φόρων, εάν δεν αναφέρεται το συγκεκριμένο σύστημα που κάνει συγκεκριμένες επιλογές για διαχείριση των φόρων. Αυτό μόνο ήθελα να σου πω, γιατί είναι μια μάθηση καραμέλα και που συνέχεια. Υπάρχει ως δεν ξέρω Υπάρχει για κάποια χρόνια το θα αλλά ένα αριθμό. Με εκατόμοι δεν είχαν πίσω. Με εκατόμοι του ανθρώπους του δεν το Αυτό τα δεν θα πιάσει. Με της δεν είχαν πιάσει. Με δεν δεν δεν είναι. δεν <σομίως> ε, είχε μία δεύτερη ερώτηση εδώ, πίσω από... ε, εγώ, πίσω πέρας. Εγώ ήθελα να μια πληροφορία, θα πάνω, θα πάνω, δώσουμε, γιατί αναφέρθηκε το Youth in Action, ε, το πρόγραμμα, που καθέναν τι έχει τις απόψεις του για τις ευρωπαϊκές πληματικοσίες. Απλά ήθελα να πω ότι τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά θα ε, ομαδοποιηθούν από μια νέα χρονιά σε ένα καινούριο πρόγραμμα που λέγεται Erasmus Plus. Σε από το Erasmus, Plus, δηλαδή το Youth τον Action, το Grouping, όλα αυτά και το Erasmus στο κλασικό. Θα πούνε όλα υπό την ομπρέλα ενό προγράμματο που λέγεται Erasmus, το οποίο ξεκινάει από τον Μάρτιο. Γενικώ αυτοί που ασχολούνται με προ προγράμματα δεν ξέρουν και αυτοί πώ θα λειτουργήσει, περιμένουν τον Μάρτιο για να δουν πώ θα τρέξει. Αλλά λένε ότι ένα μεγάλο κομμάτι του θα πάει στο sustainability. Άρα πιθανώ όσοι ενδιαφέρονται ίσω να μπορούν να πάρουν χρηματοδότηση πιο εύκολα από την καινούργια Πόσο άλλο ε, Κοιτάξτε, συνήθως ως ένα αλλά δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Σε σχέση με το παρελθόν, πάντως το, το Focus θα είναι, το θα είναι περισσότερο ως ασθενναπίνηση σε σχέση με παλιότερα. με mm. yeah. yeah. Δεν θα λόγω της του με το μηχανική του ήχος αυτού το χώρο είναι άδεια. Ε, δεν Σήμερα, για παράδειγμα, είναι που είναι σε μία αντίθεση του καπιταλισμού. Τε μάλιστα, στη φάση που ο είναι σήμερα μετά το καπιταλισμό που είναι αδελήθως, έτσι. Αυτό που μην είναι, πάλι όμω μία άλλη δουλειά. Είναι πράσινη ανάπτυξη. Μην ήθελα να είναι μια πολύ λεπτή γραμμή. Ε, Πώ κανείς διαχειρίζεται και ποια είναι όρια, δηλαδή, σε αυτά τα Δηλαδή, και αν τελικά αυτέ. Επίση, μια δεύτερη ερώτηση είναι, αν αυτέ οι ομάδε, εκτό από τις καλλιέργειες και το θέμα της απονάπτυξης που μπαίνει, μπαίνουν και αυτοί στους ανθρώπους ζωής. Όπως οι ομάδες που οι του γίνονται από το Μάιο παι ξπατο τα κοινότητα έτσι βάζουν μόνο. Ίσως βάζαν πολύ περισσότερο έναν άλλο τρόπο που για μένα πρέπει να πάει μαζί με αυτό που συζητάμε δεν Ήθελα κάτι να πω γι' αυτό, δεν ξέρω. Και ο καπιταλισμό στο σύστημα το ίδιο μιλάει μιλά για πράσινη ανάπτυξη. Και το εντάσσει στη φιλοσοφία του, επειδή βλέπει το ίδιο το σύστημα, ότι από την άποψη και τη ανάπτυξη την με τους όρου του παλιού, κάτι δεν πάει καλά. Το ξέρει το σύνδεσμο. Οπότε μιλάει για πράσινη ανάπτυξη. το Μιλάει για πράσινη ανάπτυξη. Εγώ τώρα αυτό που είδα πράσινη ανάπτυξη εκεί πέρα που είδω, το έτσι. Και, και μέσα εκεί, γεμάτο χω χω Η συγγνώμη ερώτηση είναι: Πώ εσεί διαφορεί, πώ κάποιος που λέει για την γιατί το για προγράμματα και τα προγράμματα προθούν καθαρά την πράσινη ανάπτυξη που είναι Πολύ ωραία. Άρα, συμπορούμε ότι η πράσινη ανάπτυξη είναι καπύρια, <σομίως> καπύρια, έτσι με το, τοπί, το που τώρα. <σομίως> ε, νομίζω <σομίως> ότι η αυτό που λέει, είναι πράσινη ανάπτυξη και το Δηλαδή, οικογενειακά, αυτόνομα ανεξάρτητα, μικρέ και μικρέ μονάδε που μπορούν σε συνδυασμό με την πράσινη ανάπτυξη να υποχωρήσουν και να εξελίξουν την αυτάρκεια του. Δηλαδή, φεύγουμε το συγκεντρωτικό μοντέλο μια ε, ενεργειακή υποδομή συγκεντρωποιημένη και πάμε στη λογική τη τοποποίηση και τη ενέργεια εντασσόμενη υγειώ μέσα σε μια συμβιωτική σχέση με την μικρή κοινότητα, το ψέπι, του είναι αυτό που σου η αποανάπτυξη είναι και ότι σε καλή του είναι αυτό. Θέλω να πω και εγώ κάτσε. το ίδιο είναι θέμα Δηλαδή, ε, μπορεί ένα ε, έσπαμα σου να σε επιτρέπει να βάλει φωτοβολταϊκά στη στέγη σου για την κατοικία σου και είναι πάρα πολύ καλά. Ε, Όπω μπορεί και να δώσει μια εταιρεία, όντω να, να ξερίσει στρέμματα και στρέμματα και να τα να πάει φωτοβολταϊκά και να φέρει φωτοβολταϊκά μια εταιρεία. Το πάνω είναι το πώ θα το χειριστεί αυτό. Δηλαδή, θα είναι συντηρησμό, θα είναι η κατοικία σου, θα είναι αυτά. Είναι εντελώ κατά τη άκουση όλα τα οποία λέγονται. Η ανάπτυξη είναι κακά. Είναι θέματα πώ θα τα διαχειριστεί και τι κλίμακα τα και θα έχουν και αν όντω θα έχουν αυτέ τι αξίε από άμα θα χρησιμοποιήσω ή όχι. Η πράσινη ανάπτυξη δεν είναι, ε, δεν είναι μέσα ότι δεν θα πηγαίνει με κάποιο τρόπο. Πρέπει κάπω να δουλέψει, θα βγάλει κάποια κλίμακα. Δεν, θέλουμε μια βιώσιμη κοινωνία. Οι δεν μπορούμε να είμαστε εντελώ απόλυτοι, διότι πρέπει να υπάρχει μια κακή και να έχει μικρή σωστή κλίμακα. Ναι, ναι. Θέλουμε να βγάλουμε τη, τον πίνακα που στο δώσει Το έχεις εδώ Έχει. Υπάρχει Έχει. ένας πίνακας που μας τον Ξέρω ο νίκο ε, το, το περί ε, τη συζήτηση στο καφενείο προχθές Αν μου δώσετε δύο λεπτά ίσως θα μπορούσα να στο το διαβάσω Θα κάνω ε, Η AUTHORWAVE η θεωρία είναι αντίθετη αυτό που που η του στο οικολογικά προϊόντα ή βιολογικά που παραμένει βιολογικα που παραμενει δεν ε, εξετάζει αν αυτή έχει έρθει από την αλάχη του πλανήτη και έχει καταναλώσει μία τεράστια ποσότητα ενέργεια για να έρθει μια συσκεφασία με τρόφινο δυναμικό και να έρθει στο καπέζι και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα. Ε, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει μια τουλάχιστον από την πλευρά του κινήματος της μετάβασης υπάρχει μία πολύ έντονη κριτική σε αυτός ονομάζει την πράξη της ανάπτυξης. Πάντως αν θέλετε μπορεί να σας πω δύο-τρία πράξεις. Στην ζωή του μεταίκτη, έκανε αναφορά στην Αποανάπτυξη. Δηλαδή, το ίδιο σουσόη του, όχι. Στην βράση, στην Αποανάπτυξη καλά τα φώτα. Το είναι εάν μέσα στις κοινότητες που δημιουργούνται εντάσσονται και ένα διαφορετικό σύστημα αξιών για να εντάσσουν και χρηματικότητα. Σωστά, το κομμάτι που θα σκίσει είναι ένα άλλο του ζωής. Ούτω ή άλλως, όταν βρίσκεσαι με ανθρώπους σε έναν χώρο, mm. mm. και σε 24 ώρες, σε έναν χωρές και σε έναν ομάδα, ούτως ή άλλως, αυτός συγκεκριμένει ότι είναι μια διαφορετική κοινωνική δομή, γιατί είναι κοινότητα, mm. κάτι δεν το πρόβλημα θα το κάνουμε στην πόλη, ότι κι εμείς που έχουμε, συμμετάσχομαι σε αυτήν την κοινότητα, έχουμε και τα προβληματά μας και, έχουμε και, και είναι και τα πρωτόγωνα. Την ίδια στιγμή μαθαίνουμε και πράγματα για τον εαυτό μας, ειδικά μέσα από τις συζήτησεις που κάνουμε και μέσα από δίδους, μαθαίνουμε ε, μέσα από τη ύψη των αποφάσεων, ε, η συνένεση, τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει να παραμείνει λίγο τον εγωισμό σου για να μπορέσει να, να γίνει κάποιε ενέργειε. Κάποιες νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνεται εντελώ φυσικά, δεν είναι ανάγκη να, να, να το βάζει. Δηλαδή, ότι στην κοινότητά μα την πνευματικότητα ή ψάχνουμε τον εαυτό μα, την κάνει βαθύτερο, ή γίνεται τα φυσικά. Δηλαδή, αναγκαία άνθρωποι που πρώτη φορά βρίσκονται, που δεν γνωρίζουν το πίσω, μαζί και κάνουν τόσα πράγματα. Ανακασικά αλλάζουμε, όσο θέλουμε να συνεχίσουμε, αλλά και μέσα του. Ε, και το λέω, δεν το λέω τελικά, το λέω τελικά. <συσίλες> <Α, συσίλες> <Α, συσίλες> αυτό να, <συσίλες> ε, μία... ε, καθήκη, μικρό, καθήκη. Νικο, να δώσουμε σε Μία και μία καθήκη δημιουργία. να δώσουμε και Τα Μπορείτε να τον δείτε, Αυτός είναι ένας πίνακας που ε, έχει μεταφραστεί το μεταφραστεί εγώ από το βιβλίο το Handbook Transition, το βίντεο για την, την μετάβαση. Oh, ε, όλα αυτά yeah. φαντάζομαι ότι είναι υλικό που μπορούμε mm. το ναι. ίσπό, το the... Network, the... να το διανύμβουμε, δεν αν πείτε στο Transition Network, να γράψετε στα αγγλικά Transition Network, η ΙΑΟΡΚ που έχει και όλες τις πόλεις όλων των κόσμων που έχουν επίσης τη διαδικασία <στονίτυξη> μετάβαση, έχει πολύ υλικό. Γενικά βρίσκεται πολύ και, και, και καλό να έρθει και σε επαφή κιόλας και, και <στονίτυξη> νέα, με, νέα, με, νέα, νέα. με την ομάδα που έχουν κάνει ήδη μια δουλειά του να πάρετε γνώσεις και να προχωρήσετε. Το από κάθε φορά που θα δεις. Υπάρχουν βασικά δύο βιβλία σχετικά μεταναντισσίων, πέρα από το που στο ίντερνετ. Το ένα είναι το Companion, το οποίο μπορείς να το βρίσεις, μπορείς να το βάζει, όπως το μητάρει. Το Handbook το έχω μέθαρει να το τρώω Υπάρχει όμω και εγώ το κάπου σε φάρτη κοπέκες, δεν πρέπει να διαφέρει, πάρουμε την Δεν θέλω να κάνω ερώτηση, απλά ερώτηση τη κυρία ήθελα να πω ότι κάποτε πριν μερικά χρόνια, οι άνθρωποι που ήταν υπέρθη των ανανεώσιμων πληγών ενέργειας και της λεγόμενης βάσης ήταν οι ευρωστοποιημένοι ε, αυτό το μεταδεύτηκε ε, το, το κατακριστικό σύστημα και δημιουργήσε αυτή με, την ε, μεγέθηση για την βιομηχανική εγκροχή της ε, σπάσιμης ε, ε, ε, ε, ε, ανάπτυξης, όπως ο Σάιδη Μαρέα, ε, την έλλειψη της κυρίς αυρασμός και Μακα, ε, τα παιδιά στη Νέα Βουλήμαια και στο σπιθάρι και μια ε, ε, αλλά είναι με σεβασμό στην κλίμακα. Δεν <συμίξε> είμαστε <συμίξε> αντίθετοι στην πράσινη ενέργεια, είμαστε αντίθετοι στη, στη μεγέθυνση και στο μη σεβασμό τη κλίμακα και στι βιομηχανικέ πράσινη και στα τι βιομηχανικέ απέ. Ε, Όπω λοιπόν ο, ο καπιταλισμό ενστερνίστηκε και, και, και, και μέσω κοπήνα έφερε και δημιούργησε κλήψει στον κάθε α, απλό καταναλωτή ενέργεια τεχνητά ότι αυτό φταίει για την. Ε, γιατί θα σε βγει και μετά πάρετε κύση που είναι η πράσινη ανάπτυξη η business και σε κάνουν να νιώθεις πιο, να καταναλώνει πάλι και να νιώθεις όμως πιο, να μην νιώσεις τόσες ενοχές. Αυτό είναι διότι δεν, δεν επήλθε από τη μία, από τη, σε αυτή τη μετάβαση, δεν υπήρχε καμία αλλαγή στην καθημερινότητα και στο αξιασμό ασύστημα. Αν και τώρα δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο αξιακό προσωπικό μα σύστημα στη μετάβαση στην, στην αποανάπτυξη, Πάλι το σύστημα θα χρησιμοποιήσει μια βιομηχανική μορφή αποανάπτυξης, η οποία έχει μας και αν το δω και έχει και με συμβατικούς όρους της συμβατικής οικονομίας, η αποανάπτυξη ενός συμφέροντα από τη στιγμή που θα έχει μπουκώσει η ανάπτυξη. Θα στραφούν σε μια παγκοσμιοποιημένη βιομηχανική αποανάπτυξη και θα μας, μας πάρουν ένα βάρος όλοι. Ε, οπότε, η λύση σε όλο αυτό είναι η απο, η, η αποκλειστικά η αλλαγή του προσωπικού αξιακού μας συστήματος και της προσωπικής μας διαβίωσης και ε, να πάρουμε τα χέρια μας επιτέλους την ευθύνη της υγείας μας, του εαυτού μας, της διατροφής μας, των φυσικών πόρων που τα έχουμε αφήσει όλα στην ευθύνη άλλων. Το καπιταλιστικό σύστημα μας έχει καλλιεργήσει τη μη ευθύνη. Τη μη ευθύνη οτιδήποτε είναι έξω από την ορισμένη ατομική ιδιοκτησία μας. Αυτό πρέπει να αλλάξει η αλληλεγγύη συνεργασία και το αξιακό μας σύστημα. Και αυτό δεν γίνεται με κανένα άλλο τρόπο. Ο μόνος δρόμος είναι αυτός που δείχνει η Γη, και τον καταλαβαίνει ο καθένα όταν γιορθεί και όταν την αφουγαστεί και την δουλέψει τη γη, όχι την δουλέψει όταν την παρατηρήσει. Τον τρόπο τον δείχνει μόνο η γη, τον βλέπουμε με την απόλυτη φυσική παρατήρηση των αβίαστων ρυθμών φυσικής ανάπτυξης και ο τρόπο έγινε σε τρει συνιστώσεις, που είναι η φυσική καλλιέργεια, η φυσική διατροφή και η φυσική ζωή και ο, ο διαλογισμό. Ο, όταν ο άνθρωπος στραφεί σε αυτά, σε αυτούς τους τρόπους διαβίωσης, έχει αλλάξει πλήρως και έχει εξανθρωπίσει, έχει, έχει, έχει, έχει επανανθρωπίσει το καταναλωτικό εαυτό του. Και έτσι δεν μπορεί να πέσει σε καμία λούγγα κομπίνας ε, του συστήματος, ούτε το σύστημα βέβαια θα είναι το ίδιο, αν όλοι εμείς που το εκπροσωπούμε έχουμε ε, μεταβεί σε αυτές τις αξίες. Ακούστηκε για ένα θέμα κλίμακα και εσωτερική μετάβαση στην φυσική καλλιέργεια, στην φυσική διατροφή, στην φυσική ζωή. Και μπορούμε να συζητήσουμε και πάνω σε αυτά επειδή ακούσαμε κάτι για 40 στρέμματα εξυπηρεών. Αυτά παιδιά, με συγχωρείτε, είναι... δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Είναι πράξη. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Είναι 40 στρέμματα συχνά ένα πύλη, είναι ανεπίτρεπτο. Δεν, δεν, δεν επιτρέπεται. <ΣΣΣΣΣ> σε, μια, σε μια περίοδο που... <ΣΣΣ> που φύλωνον, <ΣΣ> γιατί μιλάμε... Οι, οι μονοκαλλιέργειες σκοτώνουν τη φύση. Τα, σιτάρια, τα, τα βιβλιακά είναι τα πλέον απομυζητικά φυτά για το βγόμα. <ΣΣΣ> <ΣΣ> <και ΣΣ> <κατά, ΣΣ> η δική μαζί. μαζί. Η δική μαζί. Η πολυκαλλιέργεια. Η βιοπικιλότητα. Η κοινωδεία μα, μας είναι μια πολυκαλλιέργεια. υπάρχουν και εγώ, υπάρχει και εσύ, υπάρχει και άλλο. Η μεγαλύτερη επέμβαση είναι η μη επέμβαση. Ε, η, ε, ο περιορισμό των κακών, ο περιορισμό των φλεσσαβγητών γίνεται με σπορά καλών ε, πραγμάτων και καλών ιδεών και φυτών. Δεν επιπυκτεύεται, ε, ε, ε, ε, ε, δεν ευνοούμε τις μονοκαλλιέργειες, δεν ευνοούμε τη μονομανία. Εντάξει, και εκείνος βασιλιά. και με τις όξινες τροφές, στραφείτε στις αργανικές τροφές. Όξινη τροφή, ζωικά, ξητάλια, ανέβεια, ζάχαρη, σαντάλια, κάνουν τους ανθρώπους όξινους εδέκ σαπτούς, νηκητικούς, εμείς δεν μισκαλεύουμε άλλες αξίες. Να θα να να για το κομμάτι συμφωνώ σε αρκετά από αυτά που πες, πέρα από ε, Ένα άλλο κομμάτι που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι το... Παρακούς, μπορείς να είμαστε τις δημιουργίες. Ήρθε, οι δημιουργίες. Θα σου πω. Θα... Θα σου πω. Ε, το κομμάτι, το... Ένα άλλο κομμάτι που πρέπει να σκεφτούμε είναι η μία ανάθεση. Ωραία, ένα άλλο βασικό κομμάτι όσον αφορά το βουλεία και το ηθικό μας, το αξιακό μας, είναι η μία ανάθεση. Δηλαδή, από τη στιγμή που εγώ θέλω να κάνω κάτι. Okay. Αν δεν κουνήσω τον κόσμο να το κάνω, γίναμε έρευνα τη υπηρεσία. Η υπηρεσία για ντιμπά, το έχω την πάρκα τη πλήρωσε. Εγώ πήγα σε ένα τρυπάκι, πώ θα έχω το χί πράγμα για να αγοράσω αυτή την υπηρεσία και χάρη στην όλη διαδικασία το πώ αυτή η υπηρεσία μπορεί να λειτουργήσει. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι, τουλάχιστον στο πιζάρι πειραματιζόμαστε σε έναν βαθμό που μπορούμε και διάφορα άλλα, αυτό το πράγμα, πως να κόψεις την ανάθεση ότι ο Μάγκας θα δίνει το ρεύμα ή, ξέρω εγώ, μπακάλι σε τελειάζοντας που μου δίνει το άρφα για την εξήπραμα και πώ εγώ μπορώ να το παράγω <σκέψει> και να σκεφτώ και όλα στον τρόπο που το έχω παράγξει. Όσον αφορά το μονοκαλία ή ιστοιόχη, είναι φρεσοπική η οχι ειναι άποψη αποψη σιγουρα του κάθε νέος και το πώ αντιλαβάζεται τη, τη σχέση με την γη. Και από την άλλη μεριά μου, εγώ ένα ο άρφαγμα που έχω είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε λίγο και ποιοι είμαστε εδώ πέρα και πού είμαστε. Μιλάμε για ανθρώπου οι οποίοι όλοι είμαστε αστική τιμή πάνω κάτω. Ωραία, εσύ μπορεί να έχει κάνει τη μεταβασή του, επιλογή σου και γαμό και μπράβο, και άμα αισθάνεσαι συνεισορροπημένο, είναι τέλειο. Αλλά μιλάμε για μια παρέα ανθρώπων οι οποίοι μέσα στι πόλει που έχουν μεγαλώσει, μέσα στο τσιμέντο που μόνο μαλάκι και βάτσα πολλέ φορέ φυτρώνουν, ε, και εμεί που φυτρώνουμε στα χώματα. Okay. Ε, πρέπει να, να δούμε τι μπορεί να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Είναι, είναι ευγενές και ωραίο αυτό το πράγμα, το πρόταγμα το οποίο έχεις και μέσα από τα βιβλία σου και αυτά που λέει. να προσπαθεί να εξηγήσει τον κόσμο τη ζωή, είναι εκεί πέρα έξω. Αλλά πρέπει να σκεφτεί και ένα μεγάλο, μια μεγάλη παράδειγμα της φόβλας. Φόβος το αγνώστη. Όταν μεγαλώσει... Με το νερό να έχει τα με το ρεύμα από την με το φαγητό που είναι διαθέσιμο από το περίπτωση τη γειτονιά σου το σούπερ μάρκετ, το να κάνει ένα άλμα αλλαγή τη ζωή σου και να την πάρει στα χέρια σου αυτού του βασικού τομεί για να ζήσει να του ζητήσει σήμερα, είναι ένα μεγάλο άλμα. Οπότε νομίζω ότι η Απανάπτυξη αυτό που κάνει, σαν τουλάχιστον η λογική και οι δράσει που κάνουν οι διάφορε ομάδε, καλέ ή είναι ότι είναι σαν μια κουρτίνα θεάτρου καλή ώρα με τα οποία τις εικόνες λίγο και βλέπει έναν ωραίο κόσμο από πίσω. Αυτό το πράγμα σου δίνει. Ε, να αν αν το ανοίξουμε να θα Ναι, και που Πώς, Ε, έχει ήθελα να ρωτήσω, κύριε, όπως άντυναν. οι το κυλάκο τελευταίο Το Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν κάποιοι αν μέσα σε αυτούς τους στόχους είναι να ανοιχτεί αυτό το πράγμα, να επεσταθεί, να γίνει μια αποκέντρωση, αν μέσα στους στόχους είναι η επιστροφή στη γη, γιατί μόνο με μια επιστροφή στη κύριε, μπορούμε να μιλήσουμε και για αυτάκια, γροφική και ενεργειακή, την νομιλία να μιλήσουμε ότι θα έχω στην Αθήνα, για πόσα άτομα, για πέντε, για πέντε χιλιάδες, για εκατοπενέντα εκατομμύρια. Επομένω, <και> αν θέλουμε μια αρτάχεια, θα πρέπει να δούμε και για την επιστροφή πίσω στην έρημη επαρχία. Και μέσα σε αυτό θα ήθελα να πω, αν υπάρχουν σκέψει για να το υποστήριξη σε αυτού που έχουν κάπου να πιαστούν και να γυρίσουν πίσω και να υπάρχει δηλαδή να ξέρουν ότι πρέπει όταν θα πάνε και επειδή πάντα στην περίοδος που θα είναι δύσκολη, ότι θα έχουν να προσθέσουν κάποιους ανθρώπους και θα τους θυλίξουν είτε με γνώση, είτε ακόμα και με γλυκά yeah. αγαστά, που θα είναι δύσκολο στην Αρχή να παράγουν. Και με την προεκόθεση, ή εισαγωγικά υπόθεση. και αυτοί όταν κάποια στιγμή ριζώσουν εκεί και έρθουν κάποια περιθώρια να επιστρέψουν πίσω με τους πόρους για να βοηθηθεί κάποιοι άλλοι. Υπότιτλοι AUTHORWAVE <laughs> Να καταγράψουμε και να δώσουμε στοιχεία από όσο αυτοί οι οποίοι εμεί σε Και νομίζω ότι μαθαίνουμε ότι αυτή η πληροφορία έχει πάρα πολύ. Ωραία. Έχουμε συνεχίσει και την καταγραφή τη ανηλικότητα και πάμε τα στο site μας. Παράλληλα και αυτή η πλατφόρμα που είναι ανοιχτή κορυφή δικαιώματα. Δηλαδή θα ένα άλλο κόσμο, αυτό Εκεί πέρα υπάρχουν κάποιε 50 ομάδε, όλη την Ελλάδα, που μπορεί να γράψει να, γράψεις, να φτιά, και Ξέρετε, παιδιά έχουν μια ιδέα, ή ψάχνουν αυτό, ή ψάχνουν το άλλο. Αυτό είναι, ήταν σαν εργαλείο και ακόμα είναι, ακριβώς να μπορεί να παίξει αυτό τον ρόλο. Από την άλλη μεριά έχουν γίνει κάποιε προσπάθειε. Για παράδειγμα, μια κουβέντα που μια το πάνω στην πάμε Βόρεια Έμβρια, έχουν κάνει κάποιο site που είναι πολύ ωραίο και γραφικό και σωστό, έχουν φτιάξει και μια φάση που πέτυχαν Μηνώντας την τελήση, που κάνει καταγραφή τα διάφορα χειμόρια από Ελλάδα Με τα στοιχεία του με τον άνθρωπο της εσπαφή Ξέρετε ότι κι άλλοι έχουν προσπαθήσει και άλλοι έχουν κάνει πράγματα Από τον Ιντάρι, τον Ρόλ, ο άλλο ο... τον λέει, ο ο, σε βράδυ, φύλα, ο, Ρμελιώτης. ο Ρμελιώτης είναι καθώς, Το ο που να, εγκαστερει. Τώρα, ας πούμε για παράδειγμα, άκουσα πέρα Αυτά τα τέσσερα πέντε γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, είναι φορφάντητα να μοιράσουν πληροφορία ή να κάνουν αλληλέγγυες, δραση παρέα ή να μεταδώσουν πληροφορία, να δώσουν ή τελείποτε. Κάτι το σκεφτόμαστε και το κάνουμε, το δούμε φυσικά μεταξύ μας, δηλαδή σε πόρο. υπάρχει αυτό σκέψη. Και, <σκεκρινή> και σχεδόν όλοι χρησιμοποιούμε τα ελληνικά εργαλεία ήδη. Δηλαδή, όλο το Facebook, α πούμε, θα μιλήσουμε για τι πάνω κάτω 10 σελίδε διαφορετικέ. Δεν <σκεκρινή> υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί να έρθει κάποιο σε επαφή άμεση και όταν έρθει στην ίδια μέρα. Οργανωτικά είναι ηλεκτρονικά. Προστιχιζόμενη το ίδιο. Έχει το Facebook, έχει τα ελληνικά. Τα παιδιά παίζουν. Μετά το μοναστήρι σε εμείς είχε σημαίνει δύσκολο, και σε να έχει δημιουργημένει να ήρθανε σε μόνας, είπανε δουλειά αυτό και αυτό, είδαμε να φτιάξαμε, όλα τα λέμε στο Μπορεί να μην πει στη για να Κοιτάξτε, δεν βρίσκονται ένα η αποψή μου είναι ότι αυτό και υπάρχουν συνθήκε μεταξύ των είναι θα μπορούμε ο ένα να εκθέτει, ο άλλος να κάνει μια συζήτηση. Δηλαδή, αυτόνομα ομάδε να πιούσαν φυσικά σε ένα χώρο που θα αποτελούν μια υπερσυλλογικότητα, αυτόνομων συλλογικοτήτων. Δεν δηλαδή θα υπάρχει κάτι το οποίο <coughs> θα είναι πάρα πολύ συλλογικότητε. Απλώ θα υπάρχει μια υπερσυλλογικότητα που θα συμπεριλαμβάνει όλε τις συλλογικέ. Δηλαδή, για φυσικό χώρο δηλαδή. Και είναι κάτι που νομίζω έχει έρθει καιρό κάποια στιγμή, πιθανό και σήμερα. Να να το συζητήσουμε και να δούμε κατά πόσο υπάρχουν αυτέ οι δυνατότητε, κατά πόσο το θέλουμε δηλαδή αυτό, να το κάνουμε και μετά να πάμε στη ομάδα μα και να πούμε ότι υπάρχει αυτή η σκέψη. Έτσι. μήπως θα ήταν κακή να δημιουργήσουμε ένα πόλο έλξης, ένα πιο μαζικό, με συλλογικό πόλο έλξης, για να ξέρει ο καθένα που ασχολείται με όλα αυτά τα θέματα, εκεί, εκεί, κάτι πιο μαζικό. Ναι, υπάρχουν αυτέ οι σκέψει πάρα πολύ εδώ. Πέρα από το διαδίκτυο και τη Νομίζω ότι έχουμε ανοίξει ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά ίσω το βήμα παραπέρα, θα έλεγα. Και δεν ξέρω αν πρέπει να σταθούμε σε πόδια, αν πρέπει να πάρουμε το κάνουμε κάποιε ερωτήσει ακόμη. Θα έλεγα αυτό. Είναι μια φράση. Είναι Αμερικάνικη η φράση, η φράση του Ιντελάιτ. Do κι εσύ. Αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ό,τι κάνει ο καθένα να το κάνει. Ό,τι τον γραμματεί, το ό,τι έγινε και στο να το κάνει. Στη γειτονιά του. Το ίδιο πολύ καλά την πριν η Μαρία. Ωραία, ξεκινάς με την γειτονιά σου. Δεν υπάρχει να καλύτερα το πρόγραμμα τη γειτονιά σου από εσένα τον ίδιο. Το θέμα είναι πώ μπορεί να για τρελούς, να για και να πράγματα. Θα σε και θα σε κάνει να, να, να, να ψυχολογικά το και το, φαινά, το θα στο επόμενο βήμα. Θα επόμενο εσύ μου ο μόνος μαζί με τους φίλους φίλου τους συντρόφους, ουδονομικούς, ουδονομικούς, θα κάνεις τα βασιά. Εμείς θα τα βγούμερε μάλλη, θα τα βγούμε στο κάτω. Σας ευχαριστώ. και ο Φιλίστας. Πολύ ωραία, να που δεν και την Εσύνη Μαλαπού που είχαν ήδη ξεκινήσει ε, να κάνουν μία από τι πρώτε επιχειρήσει κομμάτων η οποία όμω δεν ήταν ένα παιδοτέχνημα έμειναν χρόνια. Όταν τους γνώρισα ήμουν πάρα πολύ κουβωμένος παρόλο που βοητεύτηκα από αυτό που έβλεπα. Φιλοξενούμουν σε ένα σπίτι πέτρινο, χωρί ηλεκτρισμό χωρί νερό, πηγαίναμε στη βρύση. Και θέλω τα πιτόνια, αλλά είχε έξι κάρτε ανακύκλωση αυτό το σπίτι. Έτσι, τα είχα... χαράματα να πάνε για να υπογραφήσουν ε, πουλιά. Ταυτόχρονα, στις πολύ ζωηρέ συζητήσει που είχαν, είχα την αίσθηση ότι στο πίσω μέρο του μυαλό του η ιδανική κατάσταση θα ήταν να φύγουν από τι πρέσβε και να μείνουν τα πουλιά και τα ψάρια. Οι πρέσβε. Για όσου δεν το ξέρουμε, είναι μια περιοχή που ονειδήγησε ο πόλεμο πέρασε τη Σαόδο Κροτήρα. Οι άνθρωποι κάναν μονοκαλλιέργεια, κάνανε μονοκαλλιέργεια φασοδιών χρησιμοποιώντα τόνοι και πράγματα. Ο εκτροχισμό τη λίμνη ήταν κάτι το αδιανόητο. Μέχρι και η Αλβανοί είχαν βάλει ψάρι από το Κίνα, το οποίο έτρωγε όλα τα άλλα, αλλά έδραζε πολύ σάρκα και ήταν πάρα πολύ άνωστο. Ε, τι θέλω να πω. Οι άνθρωποι αυτοί επειδή μείνανε πάρα πολύ καιρό κατάλαβαν κάποια στιγμή ότι το παιχνίδι δεν θα παιχθεί με την όποια προστασία της πανίδας ή της κλωρίδας ενώ είχαν ήδη προχωρήσει και είχαν βρει προγράμματα και κλιματοδοκτήσεις αλλά θα παιχθεί στην διαντίδρασή τους με τους ανθρώπους εκεί. Και έκαναν όντως μια αξιοθάρμα στη δουλειά. Και Κάπως μεταμορφώθηκε η κατάσταση τη πρέσπας. Φανταστείτε τώρα ότι αν μιλάμε για τη γη, όχι για τη γη που μα ο Γέννης ο Μαχριδάκης, για τη γη του πλανήτη, αν που είναι αξιοθαύμαστο αυτό που κάνετε, και τουλάχιστον ως σχολείο, ω μαθησιακή διαδικασία, είναι επίση ανεκτήμητο. Αλλά σκεφτείτε ότι εσείς είστε οι οικολόγοι των πρεσπών και οι άνθρωποι των πρεσπών είναι η υπόλοιπη οικουμένη, η οποία στο 21ο αιώνα λένε η αδεσιόδοξοι Μανθουσιανοί ότι θα δώσει λυσαλαίους αγώνες για την ομή των πόρων, για νερό και ίσως για αέρα και ίσως ίσως ίσως ίσως. Όταν έχεις το γίγαντα του <coughs> και έχει δίπλα του μια διάταση που λέγεται συντηρία η οποία είναι γεμάτη κλουτοπαραγωγικές πηγές, όταν ολόκληρη, σε ολόκληρης υπήρους έχει αλλάξει το μοντέλο της παραγωγής και από το και πάει στο στάρι. και όταν σε μία κρίση επισυμπιστική, η οποία μπορεί να είναι και κρίση διαρκείας, το ζήτημα το πώς θα θρέψεις έναν πληθυσμό, είναι πολύ πιο πέρα από την ποιότητα της του που θα το δώσει Μήπω θα πρέπει στη γη, δημιουργείς, <coughs> να προσθέσουμε σε ένα στοιχείο αναστοκαλυσμού γιατί πρέπει και η, η αριστερά, οι εμπολές αμαρτίες, έτσι, είχε πάντα μία σκέψη global. Αυτή τη στιγμή η ουτοπίεση της αριστεράς, ναι, να αποτύχει, δεν υπάρχει ποτέ η μια θεωρία η οποία να μιλήσει. Έτσι, εσείς δίνετε ένα παράδειγμα, από το συμβολικό επίπεδο έως το μικροκοινωνικό, το ατομικό. Ε, η, η δικτύωση όλων αυτών των εγχειρημάτων είναι πολύτιμη και σε τοπικό και σε εθνικό και σε υπερεθνικό επίπεδο. Το ζήτημα είναι το εξή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά τα εγχειρήματα μπορούν και λειτουργούν και συγκρουσιακά πολλέ φορέ επειδή ακόμα έχουμε κάποια ξέφτια ενό δικαιακού πλαισίου που λέγεται δυτικό κόσμος, Ευρώπη, Αμερική κλπ, που μας παίρνει να πειραματιστούμε και με αυτό. Ενώ η συντηρητική πλειοψηφία της ανθρωπότητας είναι πέρα από αυτή τη δυνατότητα. Ακούγεται απεσιόδοξιο, αλλά πολλές φορές μία δόση απεσιόδοξίας είναι ένα έναυσμα για να δούμε τα πράγματα στην πολιτικότητά <σχεδόν> Πάμε για μια ερώτηση. Ναι, θα βγει εγώ ψάχνω έτσι γενικά Νομίζω ότι έχουμε δεκαετία λίγο πολύ, ο, μόσο... ε, να, δε νομίζω ότι όλα αυτά στην πράξη έχουν να κάνει με το προσωπικό παράδειγμα. Το καταλαβαίνουμε σχετικά με την ανάπτυξη, με την πολιτική στάση και με το προσωπικό παράδειγμα. Νομίζω ότι πάρα πολύ ουσιαστικό. Πριν πούμε να γίνει αυτό, πέρα από τα θεωρητικά μοντέλα, χρειάζεται και πράξη την ουσία τη. Μια που με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η σχέση. Το κέντρο να είναι η ώρα και το <Συμή> Αλλά εγώ θα το πάω αλλού Θα το πάω με βάση τα μου προσωπικά δικαιώματα τον και είναι ότι είμαι εντελώ διαφορετικό από διάφορα πράγματα. Βλέπω νοσοκομείο. Ε, αυτή τη στιγμή η νοσοκο... νοσοκομεία εδώ στην Αθήνα, εδώ. <Συμή> Είναι μια σχετικά νοσοκομεία. Εγώ τεχνω, τελείως, με τον τρόπο δεν είμαι μέσα και σαν να Αλλά δεν με τον αυτή τη στιγμή όμω βιώνουμε μια ανθρωπιστική κρίση, στην Αθήνα, η οποία είναι πάρα πολύ αρτονή και στι περιοχέ όπω, θα παρτήσει ας πούμε, έχουν κρίση και νοσοκομεία. Πέρα από τη συνεκαλιστική δράση βάσης, με οποία μπορεί να ε, ε, λειτουργώ ε, και προσπαθώ για να μην χρησιμοποιήσω τα νοσοκομεία, υπάρχει και ένα κίνημα το οποίο αναπτύσσεται ε, σε σχέση με, τη, με τα κοινωνικά γιατρία και τα κοινικά ταρμακεία, το οποίο Παρότι εγώ δεν συμφωνώ και δεν είμαι τη συμφωνία που συμμετέχω στο πράγμα να δίνουμε τα φάρμακα των φαρμακοβιομηχανιών και όλα αυτή που κουβένται που Ανα, κοινού, αναγκαζ, αναγκαζόμαστε να το πω έτσι, στην περίπτωση να διανύουμε φάρμακα τέτοια σε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκη. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έχουν ανάγκη, αλλά μέσα από την κρίση λίγο πολύ αυτά είναι λίγο φέτο. Και αν είναι και τώρα, που συμφωνώ πάρα πολύ, θα τώρα. Μόνο θα ρωτήσω, μέσα σε όλο αυτό το οποίο ζούμε, κοιτάξτε λίγο στην Αθήνα από αυτό το τελευταίο κατάσταση. Αλλά να μην το αισιόδοξο το αυτό που πάμε να βοηθήσουμε μια κατάσταση, η αποανάπτυξη τη θέση έχει Και αν τώρα λίγο την πόλη σαν που με την διαδικασία, ξέρω εγώ να το πω, για το λειτουργήσει το Συναισθητικά φέρνεις το ερώτημα της σχέση της αποανάπτυξης με την κατάσταση τη της ανάγκης. τον τρόπο. εγώ ας πω για τι να αυτό το Ενώ στο μυαλό μου έχω αυτό το Αν θέλεις μια απάντηση Πάνω αυτό που είπα η αποανάπτυξη και όλο αυτό το, όλη αυτή τη φιλοσοφία ε, τον, για, την επόμενη, για την επόμενη μέρα ε, ε, ευράζεται, είπαμε και, και μάλλον μάλλον μέχρι ευράζεται, ε, υποστηρίζεται από την αλλαγή του προσωπικού μας αρχαιακού και την αλλαγή της προσωπική μας ζωής. Τα παιδιά εδώ που κάνουν αυτό που κάνουν και οι Λιοςποροί, που είναι και πιο παλιά συλλογικότητα, από ό,τι κατάλαβα, Αφιερώσαν ε, το βιβλίο του τελευταίου από το, το Χρόνιτο Μίσιο. Αλλά ο Άλεξ δεν πράττει αυτά, σύμφωνα αυτά που λέει ο Χρόνιτο Μίσιο. Οπότε εδώ υπάρχει μία ε, αντίπαση τ' αυτό. Το ότι ο Χρόνιτο Μίσιο υποστηρίζει την ολιστική ε, επαφή με την θύση και με την ηθινοδική μας επιστροφή. Έτσι, ο Χρόνιτο Μίσιο είναι πιο σκληροπλυνικός από, από μένα, δηλαδή, πέτος πάθουμε εκεί μας, ωραία. Ε, το κίνημα της αποανάπτυξης, λοιπόν, δεν μπορεί να πάρει χώρια με αυτές τις τρεις συνιστώσεις που είπα προηγουμένως. Η φυσική ζωή, η φυσική διατροφή και η φυσική αδιέργεια. Η φυσική διατροφή είναι το μοναδικό. Ο μοναδικός τρόπος και ο μοναδική μέθοδος, έτσι ώστε ένας άνθρωπος να απεξαρτηθεί από αυτά που του, που του δίνει το σύστημα για να τρώει και να τον έχει όμοιρο των φαρμακευτικών, των νοσοκομειακών, των ασφαλιστικών και των γραφειών τελεπτών, στο τέλος. Ο άνθρωπος πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι έχει το δικαίωμα να πεθάνει υγιής. Και όχι ότι είναι ένα γανάζι το οποίο θα το απομυζήσει το σύστημα και θα το κάνει να πεθάνει πρόωρα με πόνου ή με ασθένειες που παράγει και του καλλιεργούν και δημοσιογράφους. Στην εκείνη υπάρχει μια διάμεση κατάσταση, οι άνθρωποι που τους διώκονται από την ψυχιατρία να πάνε κάποιος να κάνει κάτι και να παίρνει. Και τα φάρμακα αυτά που παίρνουν παίρνει, γιατί το εγώ διαφωνώ, ούτε αυτά δεν θα μπορούν να παίρνουν. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια μετάβαση, σε μια μετάβαση της ανθρωπότητας σε ένα άλλο σύστημα βρισκόμαστε. Από αυτό το χώρο πραγματικά έχουν εγώ, γιατί έχω πάρα πολύ την επιθυμία να πάνε να όλα από πολύ μακριά. Και ζω όσο πιο πιεστικά, όσο μπορώ φυσικά. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, γιατί υπάρχει αυτή η που λέει: Είναι μια συνθήκη έκτακτη ανάγκη. Ε, είμαστε εδώ και κρατάμε αυτό το χώρο, Καταλημένει. Αυτό έρχεται λίγο σε αντίθεση. Ε, Έχεις Έχει επιλέξει, να έχεις, ελικής. Ελικής, έξω, έχεις επιλέξει, ε, με... Δεν Ή, επιλέξει, ζεις μέσα σε ένα όξινο περιβάλλον. Έτσι κι αλλιώς, ζεις μέσα σε ένα όξινο περιβάλλον με ένα τρόπο ζωής. Έχει και Το του, σου στην πόλη. Δεν θα το πεις, αν το πεδιακτικό νοσοκομείο, ας πούμε, μπορεί να μεταβεί παρότι είναι στη φύση ο Άρα, τα παιδιά, οι νέοι σπουδαιμόι, μια φίλη που είναι στοιχείο μου, το κλείνει και η. Αυτά γυρνάνε για τον πληγμόνι, όλε οι ευχαριστήσει. Αυτά γυρνάνε για Είναι λογικέ, σύμφωνα με τη λογική του συστήματο. Εγγνώμη μα, έχουμε βρει λογική του συστήματο. Και είμαστε σε μια μεταβατική φάση στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Α το δούμε πιο. Πιο, πιο σφαιρικά και πιο παραεξαστούμες από πως, πως, πως δεν με τα τζιτζίκια κάθε, κάθε χρόνο είναι διαφορετικά και δεν έχουμε <συσχερή> τα ίδια. <συσχερή> Οι άνθρωποι έτσι <συσχερή> αλλάζουν κάθε <συσχερή> χρόνο, αλλάζουν κάθε περίοδο ιστορική. <συσχερή> θέλω, να, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια περίοδο ιστορική περίοδο που είναι περίοδο μετάβασης. Πρέπει να πάρουμε τα ότι από ανταγωνιστέ με τη φύση, είμαστε συνεργάτες. Μόνο συνεργατικά μπορούμε να λύσουμε τη φύση. Όσο ε, γιατί θα διαπιέσει αυτή η περίοδος συνειδητοποίησης αυτού του πράγματος θα υπάρχουν απόγερες των ανθρώπους, που υπάρχουν ήδη από όλες σε ανθρώπους. <στοί> Καταλάβω τι λέω. Άρα το θεωρείτε σημαντικό. Δεν πρέπει να φάξει θα σοβαρά θα παρακαλούσα να ακούσω κι άλλε Αν Θα ήθελα αν το συγκεκριμένο θέμα που έχει τεθεί, που είναι νομίζω, ε, αν το εκφράζω σωστά, μία το, το, ε, όλη η θεωρία περί αποανάπτυξη και όλα τα εγχειρήματα που γίνονται σε αντίθεση με την κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Αν ε, το περιγράφω σωστά, με το γεγονό ότι υπάρχουν απώλειες τεχημερινά. <κυρίζε> Έτσι, διάμεσα προκόσμως πέθανε κάποιος ο παιδί από ασχετήρα. Θα ήθελα πάνω σε αυτό, αν υπάρχουν ο Άλλης. Έχουμε και εις πρόκειται. Θα βγω μια πολύ μικρή βοήθεια, δηλαδή δεν είδαμε το φίλμα. Όλα, για να μιλήσουμε, να το θα αυτό το πράγμα. Θα ήθελα να δούμε ποιο πολύ με νούμερα. Πριν την κρίση, πριν η κρίση της κρίσης του 2009-2010, με νούμερα μιλάμε, οκ. Okay. Ε, ο μεγαλύτερος αριθμός των κινημάτων που, που δραστηριβούνταν σε πόλεις, αστικά περιβάλλοντα, είχε πολύ έντονο το κομμάτι της Δενδρύκης, του ελεύθερου χώρου και τα τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα. Αμόντως μετά από, την, από το ξεκίνημα της κρίσης και το 2010 βέβαια και τα αυσιάδια με την είχαμε ότι ένα πολύ μεγάλος όμπης των κοιμάτων γύρισε στο κομμάτι της αλληλεγγύης Αυτό τι σημαίνει. Αν <συγγγγγγ>. ε ε, τον μεγάλη κλίμακα, δεν θα πρέπει να με οτιδήποτε <συγγγγγ>. Αλλά εγώ το βλέπω, δεύτερο, ότι θα πρέπει να έχουμε κάτι με πριν ψαχνόντουσαν Είχαν δηλαδή, και τη φύση στο μυαλό του όπω την καταλαβαίνει, και στο αστικό περιβάλλον και την διατήρηση του ηλεκτρικού χώρου. επειδή, όπω είπε, μπαίναμε σε ειδικέ συνθήκες κοινωνία, προσπαθούσαν να δούνε πώ μπορεί να έρθει πιο κοντά και να βοηθήσουν έναν τον άλλον. Εγώ πιστεύω ότι, ότι ε, η απάντηση, αν πρόστατα, βάζει και ένα, ένα, ένα ζήτημα ε, αξιακό ακόμα παραπάνω. Με ξένα ακόμα τι αλλά λέω και το άλλο. Αν όλοι εμεί που είμαστε εδώ πέρα και πες πως είμαστε μεταπατήσια, αν αντιληφθούμε τη σημαντικότητα που έχει ένα νοσοκομείο ως υπηρεσία κοινωνική στη γειτονιά μας, αυτό το πράγμα θα μπορεί να αντιπερασπιστεί με μεθόντια και μεθόντια. Ωραία. Όχι λεφτά χρειάζεται, εγκόλω να στήσεις για να έχει το νοσοκομείο σου. Αν εσύ πιστείς σαν, σαν κοινωνία τοπική, ότι αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο το χρειάζεσαι; Οπότε το πώς ορίζεις τα κοινά αγαθά και το τι είναι κοινωνικά χρήσιμο ως εργασία, ως τα σχόλια, όσο ως... <σίλω> το <σίλω> δίποτε, <σίλω> αυτό νομίζω ότι από ανάπτυξη μέχρι σαν ιδέα το, το καλό. <σίλω> <σίλω> <σίλω> ότι να αντιληφθούμε το τι είναι πραγματικά κοινό και τι είναι κοινωνικά χρήσιμο το οποίο το ορίζουμε εμείς οι ίδιοι. Δεν θα το πιάσουμε πουθενά σε 10 χρόνια. Πρώτα είναι ότι η, η θεωρία της αγωανάπτυξης όντως προέρχεται από την καρδιά των δυτικών κοινωνιών που έχουν ζήσει πριν από ε, την θεωρία της αγωανάπτυξης την απόδειο mm -hmm. Είναι καθαρά δυτική ε, <coughs> θεωρία και όπως είπα θες, η δική πραγματική είναι, είναι ότι ε, αν πάμε να ε, συζητήσουμε για αποανάπτυξη είτε σε έναν Αφρικανό, είτε σε έναν Κινέζο που βρίσκονται σε εντελώ άλλα μήκη κύματος. Ο μένας Αφρικανός έτσι κι ζει αποαναπτυγμένα, ο δε Κινέζος είναι σε μια κούρσα εκμετάλλευσης του ίδιου, του αυτού του και, και των πόρων. Δεν μπορούμε να το Υπάρχει θέμα σε αυτό και συμφωνώ. 20 η απάντηση είναι: δεν έρχεται η παρέα με την αποβιομηχάνηση. Συνήθω πάμε την... Νίκο η αποβιομηχάνηση. Η αποβιομηχάνηση δεν Δηλαδή με λίγα λόγια, η μετατροπή του κοινωνικού κόσμου σε μια βιομηχανία υπηρεσιών. Συνδυστάει τη συστημική αγορά. Με μήπως εκείνο το οποίο είναι γνωστό εδώ και δύο χριστιαόνια το power power της προτάξης. Γιατί αυτό συμβαίνει έχουμε όλο και περισσότερους περιοριστείς, αλλά γιατί, έχουν πάει όλε στην Κίνα. Ακριβώς. το θέμα είναι να επιστρέψει η κλίμακα. κλίμακας, η μηχανία τοπικά. Όταν μιλάμε συνολικά για ένα πλανήτη, αυτή την μετακόμπιση, θα πρέπει να Να λέμε ότι πήγαν από και σαν οικονομική θεωρία, δεν προέρχεται από Ωραία, από να τη δούμε ιστορικά και φιλοσοφικά πως έχει προκύψει. Ε, οκ, ε, ναι, okay. έχει έρθει από, από το κίνημα με το Λευκείες Ειδεστησίες το 1960 και το 70. που άρχισε μετά σιγά να προχωράει, να φτάνει στο κομμάτι και της μετάβαση ω ιδεολογία και ως ιδέα από το 1970, και αυτό το πράγμα μετά από το να να παντρεύει ιδέε που μπορεί να είναι από το Booking μέχρι τον Βεστοριάδη, μέχρι τον Λατού, μέχρι πολλού άλλου, μέχρι τώρα και τον Καλή και, και άλλου ανθρώπου που σε ακαδημαϊκό επίπεδο προσπαθούν να το πάρουν κάτω από αυτό το πρίσμα. Και το αντιπυρηνικό εκεί. Οπότε η οικολογική θεώρηση των πραγμάτων που να προκύψει από εκεί μέσα μια οικονομική ή ένα κοινωνικό όραμα, α, β, α πούμε το οποίο είναι διαμοφώσιμο <χε> από όλους τους ανθρώπους όμως, δεν επιβάλλεται. <συσίλια> ε, αυτό το πράγμα παίζει τώρα. Μα, θα εγώ, μαζίσιο, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι έχει να κάνει... <συσίλια> εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι έχει να κάνει να λειτουμάτιες... Εγώ αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι η συνειδητοποίηση <συσίλια> τη κατανάλωσης των <αυτό> πόρων. Ναι, όταν έχει συνηθίσει να βάζει μια σακούλα με τσίπς, το οποίο κάθε ένα τσίπα από μέσα να είναι... Καλυμμένο, ωραία, και δεν σα απασχολεί το πετρέλαιο και τα αρέστα. Είναι μετά, θα βρεθούν κάποιες στιγμή που θα στο πούνε. Θα πεις δεν ε, είναι πολλά. Δεν είναι όμω και αν δεν δύο εκδοσηκάτσε. Ε, σημερα Μπλε, σχετικά με τυχή. Και επειδή φτυχαίνει να έχω μαζί μου ακριβώς όπως σας έχει μεταφράσει τις λέξεις του ο Καριοτάκης, να σας ρωτήσω τα δύο ερωτήματα που έφησε, γιατί πραγματικά υπάρχουν δύο ερωτήματα. Θα κλείσω με τους τύπους να το προσεκτηθούν ερωτήματα. Το ένα ερώτημα είναι, μέσα από τις δύο όπλανες τη Λεϊλατήτερ, ότι το απειροελάχιστο που οι άνθρωποι, δεν πρέπει να είναι ο κύριο στόχο τη καταστροφή αυτή τη γη που θα αφήσουμε στι επόμενε γενναίε. Και πρέπει να μα προβληματίσει αυτό γιατί έχει φτάσει γη στα όρια τη. Και το άλλο ερώτημα είναι επίση ανησυχητικό ότι ο υπερπληθυσμό τη γη, οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εκάτω από τι του μάρθου. Δηλαδή, όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα, ας πεθάνουν. Έτσι. Όπως ο Βοτλετ, πολύ όμως πάνε, για να δηλώσει ότι πρέπει να ακούσουν το, θα ως εξής, είπε το εξής. Δύο φωνές μου μιλούσαν, η πρώτη ύπουλοι και σταθερή Η γη είναι ένα γλύκισμα ωραίο. Μπορώ, και η ευγαρίστησή σου θα είναι τότε χωρίς τέλος, να σου δώσω μια όρεξη παρόμοια μεγάλη η γη είναι ένα γλύκυσμα ωραίο, μπορώ και η ευχαρίστησή σου θα είναι τότε χωρίς τέλος, να σου δώσω μια όρεξη παρόμοια μεγάλη. Και η δεύτερη φωνή... Έλα! ο έλα! Στο ταξίδι των ονείρων, πέρα από το δυνατό, πέρα από το γνωρισμένο. Έλα! Ο έλα, στο ταξίδι των ονειρών, πέρα από το δυνατό, πέρα από το γνωρισμένο». Αλλά αυτή η φωνή, η τελευταία, με παρηγορεί και λέει, «Κράτησε τα ονειρά σου, οι συνετοί δεν έχουν έτσι ωραία σαν το θερμούς». Και φώναζαν, «Ναι, έρχομαι». <κυκυκλή> Αυτό το βέβαιο που το πλέον. Εμείς <Σιουσίλυνα> <Σιουσίλυνα> για να αποφασίσουμε πρέπει να προσβολαστούμε και σας ευχαριστούμε που να γιατί πρέπει να γραφτήσουμε τα όμι μα, Αλλά αυτή η γη Ήταν πάρα πολύ καλές από όλη, από όλη την ομάδα. Σας ευχαριστούμε. Ναι. Ε, στην τελικά το δύο της, της αποανάπτυξης στην πράξη, ένα κομμάτι στο οποίο αναφέρθηκε τετάλληλικά είναι το κομμάτι των συνεργαλιστικών επιχειρήσεων. Ε, επίσης, από άλλο το ένα που θέλω συνδυάσουμε αυτό, είναι το κομμάτι της μικρής κύρματα στην ανάπτυξη, η οποία έχουμε δεύτερο στο δημιουργείο. Θέλω να μια σχήμα και, και σε ένα χώρο συγκεκριμένο, με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Θέλω να βάλω πιο δύο έτσι σε προβληματισμό, στον καθένα και στο ε, Το ζήτημα τη βιοχηστίας, το ζήτημα των κέρδων, το ζήτημα τη λήψης αποφάσεων. Ένα μικρό παράδειγμα είναι, α πούμε, ότι μικρές κλίματες, ε, μικρές κλίματες, θα μπορούσε να είναι μια πολεκτική εταιρεία, να έχει ιδιοφυσία μικρής κλίματας, ασφάνιμοι μήτριες, υδροελεκτρικά ε, έργα και διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία θα μπορούσαμε να τα βλέπουμε και να τα ανακτορίσουμε ως μικρές κλίματες. Ε, το γνώμη μου, Ανασύγουμε λίγο παραπέρα στους 3 άκρυνες που αναφέρουν, και θα αναφέρουμε και το τρόπος Τα τέταρα όλα τα επόμενα, μια πολιτική η οποία έκανε οι ενήτριες σε διάφορα μέρη και οι διάφορες αυτούς συστάδες Αποτελούν... Μπορείς τρήματα σε ενέργεια... Μπορείς τρήματα σε ενέργεια. Δηλαδή, δεν θέλουμε στα νησιά να έχουμε τεράστια <ΡΟΥ> πάρκα <ΡΟΥ> έτσι, και να είναι έτσι. Παρόλα αυτά, η να να Νίκο ε, ε, το... το... παίζει το... πρακτικό παράδειγμα τώρα. Δηλαδή, τώρα δηλαδή, δηλαδή, πρακτικό δηλαδή. παράδειγμα, έχει κάνει τώρα ε, ε, μια πρόταση στο Υπουργείο Ανάπτυξη, γερμανική εταιρεία, να βάλει φωτοβολταϊκά σε 15.000 σχολεία μικρό, μικρό είναι. και αυτό θεωρείται μικρή κλίμα σε, σε δημοτικό χώρο κιόλα, όλας κάνει και το καλό και το πρασίνισμα και την κοινωνική ευθύνη ως εταιρεία παιδιά και τάχτας κάνω αυτό και θα δώσει και σου σταγενής δουλειά η απάντηση που πρέπει να παίξει εκεί έτσι, με το πρίσμα που βλέπει ακριβώς ο Νίκος είναι ότι και το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί εμείς που τα παιδιά μας ή εμείς ήδη έχουμε πάει σε αυτό το σχολείο Έτσι. γιατί δεν κάνουμε εμείς αυτή την κίνηση <coughs> και μέσα από αυτή να κάνουμε και άλλε δέκα παρόμοιε. <κοίως> για ποιο λόγο θα πρέπει να έχουμε πάντα σωτήρες και να μας αφήνουν απ' έξω στο κομμάτι της λήψη αποφάσεως και του τρόπου αποφάσεω ε, και τις επιλογής του ότι είναι καλύτερο για όλους μας εγώ θα τα δύο δεν υπάρχει κάτι πολύ και ε, ε, αν θέλετε να αφιερώσουμε δέκα λεπτά, ένα τέτοιο ακόμη, να συζητήσουμε τα δύο μεγάλα ζητήματα που πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να συζητηθούν λίγο ακόμη αν θέλουμε να πάει λίγο παραπέρα όλη η κουβέντα. Το ένα είναι ε, το θέμα των τομών ανάμεσα σε ό,τι γίνεται από τις τέτοιες με έναν τρόπο, ώστε να μπορέσει το πράγμα ε, να έχει μεγαλύτερη ε, απίτηση και αποτέλεσμα, ας πούμε, Και το άλλο που εγώ έχω κρατήσει και θεωρώ πραγματικά ένα ερώτημα να πάρει το είναι το ζήτημα αυτοδομία και από την άλλη το θέμα ε, μίας κατάστασης που δούμε που πέρα από το ΣΥΛΙΠΕΡΣ, πιθέρω το ότι έχει βληθεί ως έκταστη ανάγκη και πιθέρω το και τα δύο είναι πολιτική φύση στις αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε α πούμε δύο δύο κυβερνούς Από ειδική αξιακή αφαινία, και από πολιτική άποψη θα του πρέπει να είναι καθώς. Έδοση, που θα μοιραστήκαν ζαλαμόδια, καφέραν και αυτό πέρασε σαν κοινωνική. Δεν θέλω να δω ακριβώ το ίδιο πράγμα να γίνεται και να πλουτίζει ο με τα κουφώματα αλουμινίου. Θέλω να γίνει αυτό από τα κάτω και όχι, για να πούμε την πέρα που τέθηκε, μέσα από πολιεθνικέ. Είναι η διαφορά. Φυσικά και δεν είμαι ενάντιο στο να βελτιωθούν οι <ΛΛΛΛΛΛ> Αυτό είναι το ένα. Το άλλο που θα βάλει χθε και πάλι έχει να κάνει με αυτό το ερώτημα που μπαίνει τη έκτακτη ανάγκη είναι το θέμα του χρόνου, το οποίο εισπράχτηκε σαν αγωνία. Δεν είναι αγωνία, θα μπορούσα κάλλιστα να πω, αλλά αυτό είναι λίγο απάνθρωπο. Ότι αν δεν υπήρθε η πανούκλα, δεν θα υπήρχε στην πράξη, δεν θα υπήρχε στην κατάσταση, θα είμαστε ακόμα στην θεωρία. Η θέμα είναι να έχει δίκιο ο άνθρωπο. Σπατεί πάρα ο πόλεμο και να είναι η όλη διαδικασία τη φύση. Το βλέπουμε και με του τυφώνε στι Φιλιππίνε. Έχει ξεκινήσει ο μηχανισμό. Και ο καπιταλισμό, και δίλωσε όλοι, δεν κουράξω εδώ πέρα από όσο στο εμπρό, ότι είναι άνθρωπο. Τέλο πάντων, καλό είναι αυτό. Γιατί και η ελευθερία ιδεών και έκφραση. Και, ναι, και, και ο καπιταλισμό πάει για σε Αν δεν το βλέπουμε, ότι μόλι αυτή τη φορολογία πληρώνουμε τι φέρε που θα μας Και που μα σκοτώνουν, έρχομαι τώρα στο συγκεκριμένο. Συγγνώμη για, τη, για το κάθο και την ένταση, αλλά πριν καθόλου να και δεν άκουγα. Και. Η ώρα είναι στο φέρε. Πού ήρθε, αφού. Τη μάνα που αφου η καρδιακό επεισόδιο στον Κύθιο και στα δύο νοσοκομεία της Λακωνίας δεν υπήρχε ε, καρδιολόγος σε εφημερία. Ανατάχθηκε στη Σπάρτη από ιδιότητα γιατί το σύστημα προτιμά να πληρώνει διπλά παράνα παρά να τηρεί τις εφημερίες, για να βγαίνει το project του ακατανόμαστου Και έτσι άτυπα τηρείται ο τόπος του Μνημονίου, που είναι για τους 5 νομούς από Λακωνία μέχρι κορίδου, να υπάρχει ένα νοσοκομείο στην Τρίπολη. <κυρίζει> Ανατάσσεται και στην Σφάβη, εφόσον δεν υπήρχε ημεριά νοσηλεία, και στην Τρίπολη. Ε, δείτε το όχι, Ανθρώπινο. Δείτε το σαν ε, οικολογικό αποτύπωμα. <σχυρίζει> το πόσο βενζίνη κάει και Δηλαδή, αν πρέπει να μιλάμε έτσι, να το βάλουμε και έτσι. Εγώ θεωρώ ότι βλάπτει περισσότερο το πλανήτη. <σχυρίζει> αν είναι μέσα στα θύματα που πρέπει να πει. Α δούμε το ενεργειακό αποτύπωμα <σχυρίζει> <σχυρίζει> Γιατί. Και εγώ, αδιμέρω, εδώ έχω μεγαλώσει, αλλά λιγάκι είμαστε ο καθένα. Είναι πολύ πλοκό αυτό που ζούμε, στον μικρό κόσμο μα. Τα... Mm. Οι κολεκτίδε εδώ κάνουν φοβερή δουλειά και η δουλειά του είναι μια πρόταση. Mm. Από μόνοι και υποκλίνω. Και σέβομαι τον άνθρωπο τη πράξη, όπω σέβομαι και το αξιακό τη φυσική καλλιέργεια. Πρέπει όμω να δούμε και το τι έχουμε να προτείνουμε σε μια ενδεχόμενη περισυλιστική κρίση. Τη φτιάχνουν και προετοιμάζουν. Το νερό δεν θα ελεγχθεί μόνο μέσω τη ιδεολογική. Θα το μολύνουν, υπάρχει τέτοια φράγμα. Δεν συμφωνώ ότι στον τρίτο κόσμο δεν δεν μπορεί να ακούσει λάθο για αποανάπτυξη. Είναι τεράστιο λάθο. Πριν, πριν, πριν δύο χρόνια βάλαμε στον blog των Μολάων ότι σε ένα χρόνο στην Κίνα γίνανε 25.000 εξεγέρσει. Γιατί όλα αυτά τα ενεργειακά έργα του σαρώνουν τα φωτιά, Πώς Πώ δεν θα μα ακούσουν. Στη μαδεμασκάρη, δεν δηλαδή θα μας ακούσουν ακόμα να κάτσουν όλα τα δέντρα. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν άλλο τρόπο από το να παράγουν άνθρακα, κέποντα ό,τι έχουν και να και τη γη του. Όχι μόνο θα μας ακούσουν, αλλά γίνονται ενέργειες. Επειδή ένας Γάλλος αγόρασε έναν ρόφο, θα μου πούνε καπιταλιστικό. Και όχι, είπε ανάγκη. Τελικά λοιπόν, κάτι έκανε ο άνθρωπος. Και καλλιεργητικότερα. Και έτσι δεν καίγεται πια. Οι άνθρωποι, οι γυναίκες που κι... από ανάγκη έγανε τα δέντρα, κάνουν κάτι άλλο. Η πρόταση από αποανάπτυξη είναι παγκόσμια γιατί όλο ο πλανήτη υφίσταται τι επιπτώσει τη ανάπτυξη. Για να δούμε στο εδώ στο τώρα λοιπόν. Το, το, το, το θέμα του χρόνου δεν είναι, δεν είναι αγωνία. Είναι ότι έχουμε τον και σε κάθε τι που κάνουμε πρέπει να συνυπολογίζουμε πρώτα απ' όλα. Να ξαναγίνουμε άνθρωποι. Να ξαναγίνουμε κοινωνίες, Όλα αυτά που λέγαμε και στο Σύνταγμα. Να μην μένουν λόγο, να γίνονται πράξη και να σκεφτούμε από τα φυτικά φάρμακα, μέχρι την προστασία των όποιων αυτού, ε, κοινοτήτων μα, είτε από επιθέσεις φυνασμένων, γιατί είτε από οτιδήποτε πολεμικό έρχεται, είτε αυτό έχει να πει, γιατί στη για συνήθισή μου είναι πόλεμος, είτε μου καταστρέφουν το νερό, είτε έχω να τάνξ, πόλεμος. Εδώ λοιπόν το κρίσιμο ερώπημα που θέλω να καταλήξω. Έφεραν κάτι φίλοι και σύντροφοι τον κύριο Μανίκη κάτω να μιλήσει. Πήγε και μίλησε σε Αυρώπους, οι οποίοι δεν ξέρουν τίποτα άλλο εκτό από χημική καλλιέργεια Και μάλιστα συζητήσει στο καφελείο λέει «Εσύ πόσες νεκροκεφαλές αρκετές» γιατί του λέει ο πιο πρόνος αυτό το σιδοπάμα, αυτό είναι μία» και κάνουν αυτοίς και διάρκειες, βάζουν κοκτέιν με τρία ή πέντε νεκροκεφαλές <σες> και κρατάει και ένα κομματάξις εδώ να βάζει «Μη γελάτε γιατί τα χρόνια, στείλατε και τα χρόνια». Ε, όλοι εδώ, καλή προσπάθεια, είπα κανένα ότι είναι αυτονόμος από την προφή και αναγνωρίζουμε. Λοιπόν, πρέπει να το κοιτάξουμε και αυτό το θέμα. Όταν ήρθομαι, ανήκεις και του είπα ότι δεν κλαδεύει ποτέ τις ελιές. Δεν ήταν κανένα από τους συντρόφους του εγώ, πάω στα καφερνία. Απούω τον κόσμο. Μιλάω και με τους παλιούς. Δηλαδή, δεν λέω ότι, σαν πρόταγμα, η φυσική καλλιέργεια δεν χρειάζεται σε καταστραμμένες περιοχές όπω ο κάμπο της ή σε καμμένες περιοχές. Αλλά πιστεύω ότι είναι και η πολιτική μας παιδιά, τη τη σύγκριση. Μην γίνουμε γελίσαν τους κονίτες και δεν είναι αποθυμμένο, ούτε ο Θεού είναι μακριδάκι. Τώρα αλλά ναι, δεν γίνεται να το μπάνεις τον έναν από το εφαρμοσμένο που ξέρει μόνο αυτό και να του πει όχι, θα δείξεις βόλους και θα περιμένεις 10 χρόνια να σου παράξει. Πρώτα απ' όλα είναι κλιματικό αν θέλουμε να ζήσουμε γιατί δεν μπορεί να συνεπάρξει, γιατί είναι έβλεμε αυτό που τα παιδιά μας στην κυρία μέχρι να αλλάξουμε διαδικαστικούς Αυτό μπορεί. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι το δεν έχει πρόβλημα είναι ο τρόπο που Δεν διαφωνώ, συγγνώμη, δεν θέλω να κάνω κατάξεις του χρόνου, γιατί πολλά θέματα αυτό. Το έκανα και θες και παραξηγήθηκα ότι είμαι κατά των κουβεμάτων. Όχι. Είμαι μισά από Κατά από αυτοπευτόνι. Είμαι μόνο. εδώ. Αν έρχεται μία πρόταση, μία συνθετική πρόταση. Δηλαδή, γιατί να μην μπορεί να συμφάρξει ένα κομμάτι φυσικής καλλιέργειας με ένα κομμάτι βιολογικής καλλιέργειας. Γιατί να μην μπορούσε να συμφάρξει η πρόταση με το να αλλάξουμε τις πόλει μα, με μια μετάβαση και προ την επαρχία που μέσω. Γι' αυτό το ανέφερα, το ανέφερα για κάποια μήνυμα. Ερημοποιείται η επαρχία για να την πάρουν οι πολιεθνικέ. Μεταφέρνουν τι δημόσιε υπηρεσίε και τα νοσοκομεία, και ο πληθυσμό αναγκάζεται να, να μεταφερθεί στι πρωτεύουσε των δομών. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα του σήμερα και πρέπει να βρούμε και φέρνουμε εδώ και λύσεις ακόμα και για το ενεργειακό το νοσοκομείο το οποίο όλοι ξέρουμε ότι είναι έναν εργοβολό, αλλά χρειάζεται. <σχυριακόνι> δεν μπορώ να πω σε έναν γαρτινοπαθή, δεν πρόσεξες τι έφαγες. Πώς το λαιμό σου. Πρέπει να βρω τρόπο να το εφαρτήσω. Αυτό. Να το σαν κόμμα σου. Σόρε, πρέπει να λεβάβει, γιατί Υπάρχει ένα πράγμα το οποίο συμφωνώ παρακάθαμε όλα αυτές και παρακολουθεί και εμείς πολλοί στην Ολλάδα από τα πολυλατεία και και εμψηλή. ένα κομμάτι και να κάνει και με τις προσωπικέ επιλογέ που έχουμε λύθει στην πόλη. Δηλαδή, παράδειγμα okay. Υπάρχει την Μακεδέα και okay, από είπα και εγώ, θα τσιμέζα, θα φυσικά, μη, μία, τι θα κάνουμε, θα σε να πάμε υπάρχει Απάντηση είναι ότι δεν και υπάρχει και τέτοια ήδη να μην την αφήνει Είναι αυτή που λέγεται, στα γρυκά, λέγεται, ξέρω, κοινοτικά υποστηριζόμενη γεωργία. <υστηριζόμενη> Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει <υστηρίζονται> ότι ένα παιδί, ένα μεγαλύτερο, έναν άλλο, έναν οτιδήποτε, ο οποίο καλλιεργεί. Και ξέρει να καλλιεργεί και χημικά, ξέρει να και Και του λες. είμαστε 10 στην και στην <υστηρίζοντα> Ωραία, μαζεύουμε όλοι από ένα 50 ευρώ, μαζεύουμε όλοι ένα αφαχή ποσό, το μείνουμε και μπροστά και πριν είμαστε μάλλοι, θέλουμε να αφήξουμε μια εμπιστοσύνη σύστησης, καλλίληψε θα τα μέσα στα ποστάλια σου. Από μέσα με αυτό το πράγμα, ένα, δίνεις άνθρωση και ασφάλεια και ε, άνοιξη χώρου και να, να προσέξει αυτό το πράγμα μόνο για μην έχει άνθρωση για τον έμπορο, ξέρετε να βρω ότι ο ήταν άνετος ή θα ήταν συμβατική. Μπαίνει ότι υπάρχει και εσύ τη σχέση μαζί του. Να μάθει τη γη, να μάθει πότε θα βάλει μπλόκολο και πώ θα βάλει κρεμάτα. Και αυτό το πάρε δώσε, μπορείς να σου δώσει και γνώση, ώστε του χρόνου να γίνει σε εσύ ένα κομμάτι παραγωγικό. Και μετά, η ίδια παρέα των 10, να παίρνει τα προϊόντα που μπορεί να είναι πολλά, να και να τα πει. Βλέπετε και κάτι το οποίο σε κρατάει στην πόλη, σε φαίνεται σε επαφή με την, την αγροδιά. Και για παράδειγμα, μιλάμε στην στον αέρα, είναι μια μεγάλη κούπα από τα καρτοικία στην Κολομβία, που το φτιάξει το περιβάλλον. Περιβάλλον μια. τι κάνει, καλλιεργούνια, καλλιεργούνια με μακάκι, και όλα αυτά τα είπαμε, και στα στην πορτά σου. Πες ένα μεριλάκι, ανάλογα με την αμπορή, και Οι είναι ένα δίκτυο, πούμε, το <συγνώμη> <συγνώμη> <συγνώμη> <συγνώμη> <συγνώμη> <συγνώμη> <συγνώμη> <συγνώμη> Αλλά πάμε ήδη προςφαίρες γύρω Να, κάτι το οποίο μπορεί να είναι αυτό. Αύριο. Μας βάζετε δέκα άτομα, ούτε μια μελέτη, πως το για Ένα θα δεν ένα κατά Ένα που τα περιμένει με